θέλει να σώσει τη ζωή του αυτός θα την χάσει και όποιο θα χάσει τη ζωή του εξαιτία μου και για χάρη του Ευαγγελίου αυτός θα την σώσει τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και όμως χάσει την ψυχή του αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα και εδώ να πούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο όπου και η μετάφραση την οποία σας είπα αλλά και διάφοροι ερμηνευτές λένε ότι η λέξη ψυχή έχει διπλή σημασία. Στη μια περίπτωση με τον όρο ο κύριος εννοεί το πνευματικό στοιχείο της ύπαρξης και στην άλλη περίπτωση έχει τη βιβλική έννοια, την έννοια της ζωής εδώ να πούμε ότι ο όρος ψυχή είναι πολύ σήμαντο μέσα στη γραφή. Έχει πολλές σημασίες. Άλλοτε, όπως είπαμε, σημαίνει το πνευματικό στοιχείο της ύπαρξης, άλλοτε τη ζωή. Και οι πατέρες, το κατοικόνα του ανθρώπου, το αναφέρουν στη ψυχή. Και εδώ είναι το σημαντικό ότι αν και το κατοικόνα αναφέρεται στην ψυχή και όχι στο σώμα θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτό το κατοικόνα του ανθρώπου είναι ισχυρότερο από το κατοικόνα των αγγέλων γιατί? γιατί ζωοποιεί το σώμα Όπως δηλαδή ο Θεός δια του πνεύματός του συνέχει και ζωοποιεί τον κόσμο έτσι και η ψυχή του ανθρώπου συνέχει και ζωοποιεί το σώμα. Η ψυχή, σύμφωνα με την παράδοσή μας, συνδέεται στενά, πολύ στενά, στενότατα με το σώμα. Και δεν βρίσκεται σε ένα μέρος του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή είναι πανταχού του σώματος. Το συνέχει και το ζωοποιεί. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος «Η ψυχή δεν περιέχεται από το σώμα, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα με το οποίο είναι συνημένη Και ο Άγιος Γρηγόριος ονίσεις το ίδιο πράγμα. Τι λέει «Δεν βρίσκεται η ψυχή μέσα στο σώμα, αλλά μάλλον το σώμα είναι μέσα στην ψυχή». Αυτό είναι εκπληκτικό, διότι έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η ψυχή βρίσκεται μέσα στο σώμα. Οι πατέρες εδώ μας λένε ότι το σώμα βρίσκεται μέσα στη ψυχή Η ψυχή είναι αυτή που συνέχει κρατεί και ζωοποιεί το σώμα Και επομένως το σώμα δεν είναι η φυλακή της ψυχής Όπως έλεγαν οι αρχαίοι Αλλά το ένα στοιχείο της υπόστασης του ανθρώπου Και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα αλλά το συνανθότερο παρά τον Γρηγόριο το Παλαμά. Το σώμα θεωρείται και είναι σύζυγος της ψυχής και μαζί με αυτή οδηγείτε προς τη θεουργία και τον αγιασμό. Απόδειξη ολόκληρη η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας η οποία αναφέρεται στον όλο άνθρωπο, όχι σε ένα στοιχείο τη υπόστασή του όχι στο πνεύμα αλλά στον όλο άνθρωπο ψυχή και σώμα και επομένως η σωτηρία του ανθρώπου αγαπητή εν Χριστό, αδελφοί δεν συνίσταται στο να απαλλαγεί η ψυχή από το σώμα η σωτηρία του ανθρώπου δεν σημαίνει να φύγει η ψυχή από το σώμα και να λυτρωθεί, να σωθεί αλλά και να επιστρέψει όπως έλεγαν πάλι οι αρχαίοι στον αθάνατο κόσμο των ιδεών αλλά σωτηρία στην ορθόδοξη παράδοσή μας είναι πλέον η μεταμόρφωση όλου του ανθρώπου όλης της ανθρώπινης φύσης με τη βοήθεια βέβαια της Θείας Χάριτος η Χάρη του Θεού να ξέρετε έρχεται πρώτα στη μεταμορφωμένη και αγιασμένη ψυχή από εκεί περνάει στο σώμα και κατόπιν διαπορθυμεύεται στην άλογη δημιουργία Γι' αυτό και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντική, πόσο μεγάλη σημασία έχει ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία. Η δημιουργία ολόκληρη περιμένει να σωθεί από τον άνθρωπο. Όταν η Θεία Χάρη κατέρθει από την ψυχή του στο σώμα και από το σώμα μέσα σε όλη τη δημιουργία. Μεγάλο σημαντικός ο ρόλος του ανθρώπου γι' αυτό και δημιουργείται στο τέλος όλης της δημιουργίας, ούτως ώστε να γίνει ο συνδετικό κρίκος, ο Μεσολαβητής, μεταξύ του Θεού και της δημιουργίας. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος κάπου ότι τα τέκνα του Θεού, ότι η φύση όλη η κτίσης, συστενάζει και συνοδίνει αναμένοντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Σωτηρία λοιπόν σημαίνει, ύστερα από όλα αυτά, να γίνει ο άνθρωπος σώος, ολόκληρος, ακέραιος, ατόφιος, ενιαίος ψυχοσωματικά και ενωμένος με το Θεό τον κόσμο και τον συνάνθρωπο. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που τονίζουμε και λέμε, σωτηρία είναι η πορεία που πρέπει να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία από το κατοικόνα στο καθομοίωση, την εικόνα που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας, να την καλλιεργήσουμε, το ώστε να πάμε στην ομοίωση, να ομιάσουμε με το Θεό να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό που λέμε Θεός και αυτή η πορεία αγαπητοί του ανθρώπου δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί χωρίς βοήθεια δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να την πραγματοποιήσει πραγματοποιείται μόνο με τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού και αυτή είναι η μεγάλη σημασία της ενανθρώπισης του Χριστού. «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός» λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Εμείς ξέρετε έχουμε μείνει και συζητάμε και μιλάμε για τα αποτελέσματα της πτώσεως. Έχουμε κολλήσει εκεί. Δεν έχουμε ξεφύγει να πάμε στα αποτελέσματα της ενανθρώπισης του Χριστού. Δεν πρόκειται να σωθούμε αγαπητοί επιστρέφοντας στο παρελθόν Η σωτηρία είναι στο μέλλον, στα έσκατα, στη Βασιλεία του Θεού Γι' αυτό και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί είναι η κατεξοχήν προοδευτικοί άνθρωποι Από το μέλλον έρχεται η σωτηρία Από τα έσκατα, από αυτό που θα γίνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη ομιλία για τα έσκατα μέσα, το μέλλον μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ύστερα, πως σας είπαμε αγαπητοί, ο θάνατος της ψυχής είναι πραγματικά ζημιά για τη ζωή μας. Έχει συνέπειες και στο σώμα και σε όλη τη ζωή μας αποδιοργανώνεται η ψυχή, νεκρώνεται ο νους εσωτερικά ο άνθρωπος νεκρώνεται με αποτέλεσμα να αποδιοργανωθεί και εξωτερικά και τότε διαφορετικά τελείω αντιμετωπίζει το Θεό τον κόσμο και το συνάνθρωπο τότε ο άνθρωπος με το άγχος, με την ανασφάλεια, με το φόβο, με την ευρικότητα στερείται δηλαδή τη ζωή. θα σας αναφέρω τρεις περιπτώσεις θανάτου που έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους πρώτη περίπτωση η αμαρτία η αμαρτία δεν είναι αξιόπινη πράξη δεν είναι παράβαση αλλά το φοβερότερο και συγκλονιστικότερο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου απώλεια της Θείας Χάριτος απομάκρυση του Θεού του ανθρώπου από το Θεό θάνατος αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος δεύτερον συνέπεια της αμαρτίας είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, όποιο λόγο έχει η ψυχή για το σώμα, τον ίδιο ακριβώς λόγο έχει το Άγιο Πνεύμα για την ψυχή. Όταν δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, νεκρώνεται ο άνθρωπος. Και συνέπεια των προηγουμένων είναι η άγνοια του Θεού. Θεού άγνοια, θάνατος εστί ψυχής, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτή η άγνοια υπάρχει υπάρχει σε όσους δεν έχουν βαπτιστεί σε όσους δεν μετανοούν γι' αυτό και όπως είπαμε ο αμαρτωλός ζει με το άγχος, με το φόβο την ευρικότητα και την ανασφάλεια αγαπητοί η Εκκλησία μας προσφέρει υγεία γι' αυτό και παρομοιάζεται με θεραπευτήριο, θεραπεύει ψυχή και σώμα, γιατί γιατί μεταμορφώνει είναι η μήτρα, η ζωτική μήτρα όπου μέσα εκεί αναπτύσσεται ο άνθρωπος, αναπτύσσει το πρόσωπό του ο θεοειδές πρόσωπο αναπτύσσονται οι ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου καταφύσιν όχι παραφύσιν με σκοπό να οδηγηθεί, να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην υπέρφυση κατάσταση ήθε αυτή την έννοια της να έχουμε πάντοτε υπόψη και να δώσει ο τριάδης Θεός να Σταθούμε στα πόδια μας, όπως πάντα συνηθίζω να λέω, να ξεπεράσουμε τα πάθη, την διαφθορά της ύπαρξής μας και να γίνουμε σώοι, ολόκληροι, ακέραιοι. Αμήν.